Βάζει εμπόδια, του βάζει εξωτερικά εμπόδια, προτάνοντα τον πολιτικό σου λόγο και αναδεικνύοντας το πόσο σαφρά είναι τα δικά του επιχειρήματα. Συνολικά είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε ακόμα και σε στοιχείων. Δηλαδή για μένα έχει μια σημασία, ε, για παράδειγμα, ας πούμε, αν για έναν σύντροφο έχει θεθεί μια σκηνοφορία η οποία εγενιάζει έναν νέο τρόπο διώξεων και έναν νέο τρόπο καταδίκη για το μέλλον και επόμενη συντρόφου, έχει μια σημασία και μια. Ε, Ιστορική σημασία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είναι εκεί και να το καταδείξει αυτό το πράγμα για να κάνει κάποια αναχώματα. Δυστυχώ δηλαδή μιλάμε με τέτοιου όρου. Απ' την άλλη, προφανώ κατανοώ και... ότι το να μην έρθει σε ένα δικαστήριο παραξιώνει εντελώ αυτή την εξουσία και του δείχνει ποια είναι η πραγματική μα άποψη για αυτού. Δηλαδή ότι δηλαδή δεν του υπολογίζουμε καθόλου. Απλά επειδή του υπολογίζουμε και δεν του υπολογίζουμε αυτοί, είναι εδώ τώρα για να επηρεάσουν το μέλλον μα, όχι μόνο ω άνθρωποι αλλά και ω ε, αγωνιστικά υποκείμενα, για μένα είναι. Ε, Θυμηθεί να έχει παρουσία για να καταδεικνύει αυτά τα μελανά σημεία, είτε πολιτικά ξαναλέω, είτε σε ερθόντα στοιχεία. Ωραία. Ε, και κάπω έτσι, επειδή το είπε και πριν, ότι η δικαιοσύνη προφανώς είναι προφανώ έναν όλων μα, γενικότερα όλων των αγωνιστών ανθρώπων. Ε, κάπω να σχολιάσουμε και το γενικότερα ότι πλέον ε, η δίκη τη Χρυσή στον Κορυδαλό, ότι έχουν ετοιμάσει μια νέα τροπολογία, τροπολογία μια νέα μέθοδο βασικά. Τον το να εκτελούνται δίκες και, το, και απογευματινές ώρες έτσι ώστε ε, κάπως αυτό να μην να προλα... να προλάβουν να παρέλθουν τα 18 μήνα και έτσι οι σύντροφοι που είναι ακόμα υπόδεικοι να μην αποφυλακιστούν ε, Αυτό εσεί πώς το έχετε, έχετε κάποια, ε, σκεφτεί κάποια κίνηση σχέση με αυτό, κάτι να... Κυκάστε να δείτε, στην περίπτωση στιγμιά μου που η δίκη εισαγίνησε πριν από κάνα μήνα αυτό πήγε να γίνει, δηλαδή από την πρώτη στιγμή η πρόεδρος αυτό είπε ότι η δίκη θα γίνεται. Θα γίνεται και τη μέρα, θα γίνεται και το απόγευμα και θα γίνεται και τη νύχτα χρειάζεται και άμα δεν θέλετε λέει να είστε εδώ γίνεται και χωρίς εσά. Αυτό υπήρξε κάθερα. Ας πούμε βέβαια έγινε χαμό μετά και από πλευράς σε... λιμών ας πούμε, αλλά και από συνηγόρων οπότε και αυτό δεν πέρασε ω προ το, το παρόν έτσι γιατί πιστεύω θα το παραφέρει άμα πάει να, να περάσει το δεκατάμενο. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει σε εσά αυτή τη στιγμή στη δικιά σας δίκη, ότι γίνεται. Στην αρχή πήκατε, είπατε ότι πήγαινε να ξεκινήσει, αλλά εν τέλει αυτή τη στιγμή δεν πραγματοποιείτε. Όχι, δεν πραγματοποιείται γιατί έγινε επίσης αντίδραση, σοβαρή ας πούμε, γι' αυτό δεν πραγματοποιείτε. Οπότε... Αυτό, δηλαδή... Έχει μια σημασία και αυτό που μου ο πιο πριν, ότι... Και... Και ακόμα και η δίκη σε εκείνη είναι ένα... ένα-δυο ένα πολέμου, εκεί παιδάκι μου. και εκεί αφ θα σημειώσω ότι εφόσον ε, ε, το ίδιο το κίνημα πούμε, δεν έχει φροντίσει να, να, να ξεπεράσει το, το σκόπο του το δικό να ξεπεράσει δηλαδή και με τα δικά του με το δικά του μέσα πούμε, και το, τις δικές του δομές να δίνει, να δίνει τέλος ας πούμε, στην, στην δικαστική ευθυρεσία ας το πούμε έτσι, τότε όλοι και βρισκόμαστε αναγκασμένοι να παρεμβρισκόμαστε εκεί πέρα ε, εφόσον έχει μια σημασία το ότι για παράδειγμα, εάν δεν είχε υπάρξει αντίδραση στο δικαστήριο του Αντώνη, σε σχέση με το να γίνονται τις απογευματινές ώρες, πολύ πιθανό να είχε γίνει και τελικώ να δικαζόταν για απόγευμα και να κατοχυρωνόταν αυτό το πράγμα, και να βλέπουμε, α πούμε, ότι ε, στο μέλλον να πιάνανε συντρόφου και να κάνανε δίκες όλη μέρα, α πούμε, για να προλάβουν να του κρατήσουν μέσα πριν τελειώσει το 18η. Η παρουσία τους εκεί, όμως, όλων των ανθρώπων που βρισκόντουσαν εκεί, το εμπόδισε αυτό το πράγμα. Οπότε, Υπάρχουν κάποια ζητήματα ακριβώ επειδή είναι μια στιγμή αγώνα και το να βρίσκει σημεία του αδικαστηρίου, α πούμε. Είναι ο ίδιο αγώνα, είναι η συνέχεια του. Είναι μια στάση του τέλο πάντων, έχει μία σημασία να είμαστε εκεί και να βάζουμε κάποια αναχώματα. Αυτό. Ε, ωραία. Ε, Συνεχίζοντα, θέλουμε να σα ρωτήσουμε γενικότερα πώ αντιλαμβάνεστε εσεί τον εμπλισμό εκεί μέσα. Ε, και πώ οι συνθήκε στο απ' έξω, ε, δηλαδή το ότι δεύτερη φορά έγιναν εκλογέ και τώρα βγήκε πάλι η αριστερά, και το πώ συνεχίζεται όλη η κατάσταση με την κρίση και την, ε, με την κρίση. Το πώ αντιλαμβάνεστε εσεί τι συνθήκε μέσα, ε, Οι συνθήκε τη κλειστού παραμένουν οι ίδιε. Δηλαδή, εγώ μπήκα δεξιά και τώρα που είναι αριστερά παραμένουν οι ίδιε. Δηλαδή, κάποιο πολύ καλό, πίσω να ό,τι να μπει, δεν έδωσε στο χρόνο στην κυβέρνηση να κάνει αυτά που θέλει. Αλλά νομίζω ότι έχουν πέσει όλε οι μια σταπάτεση, ας πούμε, οπότε θεωρώ ότι οι συνθήκε θα συνεχίσουν να είναι στον δρόμο που, που, που τραβάγαν και οι προηγούμενοι. Βέβαια, σε χοντρές γραμμές, γιατί σίγουρα δεν είναι το ίδιο, α πούμε, δεν υπάρχουν φυλακές τύπου γάμων και αυτό οφείλεται, ας πούμε, σε εμά κυρίω, ας πούμε, αλλά και στην κυβέρνηση, η οποία επαναχώρησε πιο εύκολα, ας πούμε. όλα έχουν τη σημασία τους, αλλά όμως ε, ο εγγυσμός παραμένει ειδισμός, πούμε και. Ε, οι συνθήκε είναι άθλιε έτσι κι αλλιώ. Και δεν βλέπω να καλυτερεύουν χωρί ε, αγώνα έτσι όπω και όλα τα πράγματα. Ε, τι να πούμε τώρα, θέλετε να μιλήσουμε για κάτι πιο συγκεκριμένο. Ε, για τον έχει πολλά πράγματα. Θέλω να σχολιάσω λίγο το ότι οι μετατρέψει από τι τελευταίε μέρε από την απεργία πείνα του Ορμπανού και μετά, ενώ περιμέναμε κάποια στιγμή να δοθούν οι άδειε. Οι κουδευτικές άδειες που κέρδισαν τον αγώνα ο σύντροφος τελος πάντων ε, αυτές δεν έχουν δοθεί ακόμα ξέρω εγώ και κάπως έχει πάρθει πίσω αυτή η τροπολογία και βλέπουμε και τώρα ότι το, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Δημόσιας τάξη δεν θυμάμαι συγκεκριμένα έχει υπογορεύσει και στον τάσο Θεοφίλου πάλι την... Ε, πάβει κάπως τις, τις του τελος πάντων και κάπως θέλετε να ασχολιάσετε κάτι σε αυτό πάνω Ναι... Όσον αφορά την είναι, συνέβη κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη και με εμά, με τη δικιά μα τα παιδιά πίνας, δηλαδή και το χειρισμό που έκανε η αριστερή πλέον σε, σχετικά με τα δικά μα αιτήματα. Δηλαδή βγήκε ένα νόμο, ο οποίο προφανώ είχε μια πολύ ελαστική ερμηνεία, όπω έγινε αντίστοιχα με το DNA τώρα, που ακόμα δεν έχουμε δει τι πραγματικέ διαστάσει του νόμου αυτού έτσι όπω πέρασε. Έτσι όπως βγήκε λοιπόν αυτό ο νόμο για τον Νίκο, είχε, έδινε το ελεύθερο εντό εισαγωγικών σε συγκεκριμένου θεσμού να του απαγορεύσουν να πάρει την άδεια. Δηλαδή πάλι έμπαινε στη μέση ένα συμβούλιο το οποίο είτε θα ήταν το συμβούλιο της Φυλακή, είτε θα ήταν ο λιγός εθέτης ανακριτής που τον είχε προφυλακίσει θα είχε πάλι δυνατότητα να του στερίσει την άδεια. Ε... Εξουσία δηλαδή ήταν ένας κοινισμός όπως έγινε και στο δικό μας με τη δικιά μας τα παιδιά πείνας. αυτά μόνο... Ε... Μπορούμε να τα αντιλαμβανόμαστε μόνο έτσι εντός ώστε να τα να καλύτερα και εμεί σε, σε επόμενου επόμενες αγώνε. Και να βλέπουμε ποια είναι τα όρια του συστήματο και ποια είναι και τα δικά μα αντίστοιχα. Αλλά μ, βλέπουμε, α πούμε, ότι το κράτο δε, δε, δεν έχει καμία διάθεση να κάνει πίσω και να παραχωρήσει δικαιώματα είτε σε εμά είτε συνολικότερα στου κρατούμενου. Είναι σημεία τα οποία συμβαίνουν για να απο, αποκλιμακωθεί μια ένταση. Και με την πρώτη ευκαιρία τα επαναφέρουμε, είτε όπω είδαμε τώρα με τον σύντροφο τον Τάσο, τα βγάζουμε πάλι στην επιφάνεια ακριβώ ε, με στόχο να μα ε, ε, ε, κρατήσουν εδώ μέσα, ας πούμε, όσο το δυνατόν πιο περιορισμένου και πιο πολύ καιρό. Νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία τελικά. Είναι το να μην μέσα οι σύντροφοι όλο όσο περισσότερο πάνω να γίνεται και όλε οι μεθοδέσεις γίνονται στο σαν αυτό ας πούμε. Και έτσι μην ξεχνάμε και το γεγονό ε, τι έγινε με την Εύη στα μην ξεχνάμε τι έγινε με την Αθηνά Τσάταμ και του περιοριστικού όρου. Ε, μην ξεχνάμε ότι τον Παναγιώτη τον που τον πήγανε στα γρογεννά, α πούμε, και χρειάστηκε να, να φύγει ένα κρατούμενο από εκεί για να πάει αυτό ενώ ο Γαρό είναι άδειο. Δηλαδή όλα αυτά είναι μεταδοτήσει εξόντω στην πραγματικότητα. Ε, και θα συνεχίσουν να, να συμβαίνουν, ας πούμε, παρ' δεν έχει κανένα διαφορά όσον αφορά αυτό το, το, το γεγονό ότι της κυβέρνησης, η, η στάση της είναι σε κάθαρο προς εμάς, πούμε. Είναι κάποιο σαν το ερφανιστικό σύστημα να δει, να δει, να δει κάποιο πιο αυτόνομα σε σχέση με την πολιτική εξουσία σε αυτό το νομέα, α πούμε. Για μένα δεν είναι αυτονομίας, για μένα πάνε μαζί, δηλαδή ε, η ίδια η, η πολιτική εξουσία είναι που έχει την ανάγκη να κρατήσει μέσα ας πούμε, αγωνιστές το περισσότερο και να τους εξοντώσει φυσικά και πνευματικά. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο εγγίνεται μόνο το συγχρονιστικό σύστημα. Το συγχρονιστικό σύστημα είναι ένα παρακλάδι του ίδιου του κράτους το οποίο έχει την πιο, το πιο βράμικο ρόλο ας πούμε και απλά... Πολλέ φορέ το κάνουν να φαίνεται έτσι, δηλαδή δηλώνουν ότι είναι μια, ένα ξεχωριστό σύστημα το οποίο ας πούμε, έχει μια σχετική αυτονομία, ακριβώ για να δικαιολογούν τη δική του θέση. Δεν λοιπόν, είναι και το θέμα ε, πιο διαυρημένη, είναι το θέμα τη ελευθερία τη εκτελεστική εξουσία, α πούμε, σε σχέση με την ανεξαρτητοποίηση τη νομοθετική εξουσία, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα ψευδές, α πούμε. Ε, είναι είναι ψευδέ, α πούμε, γιατί απλώ το χρησιμοποιούν. Το χρησιμοποιούν για πολιτικού λόγου, α πούμε, αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ε, γιατί σου λέει, εντάξει, η εκτελεστική εξουσία δεν είναι αυτόνομη, κάνει αυτά που είναι να κάνει, εμεί δεν του ελέγχουμε κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα ψέμα. Ας πούμε, ξεκάθαρα, μπορούν να του ελέγχουν, οπότε. Εντάξει, θα λέγαμε να κρύβεται το κομμάτι από πίσω από αυτά είναι αυτό ναι. το πράγμα. Το κράτο προφανώ καταλαβαίνει το κίνδυνο όταν οι σύντροφοι αγωνίζονται απ' έξω και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να του κρατήσουν μέσα. Ναι. Μα εντάξει, ρε παιδιά, κομμάτι το κάνει αντιτρομοκρατική εδώ πέρα, δεν είναι. Ναι, ναι. Βασικά, αν θυμάστε καλά, παλαιότερα που είχαν πάει κάποιοι στελέχητε τη αντιτρομοκρατική που ΑΕΠ να μιλήσουν στη Βουλή για ενημέρωση και όταν ζητήθηκαν τα ονόματα, ότι δεν υπάρχει να ονόματα πάντων στη Βουλή. Ξέρω εγώ κάπω έτσι, ότι δείξαμε. Με τέτοια τσαμπουκά, ακόμα και στου ίδιου βουλευτέ, ξέρω εγώ ότι ε, εμεί δεν τα πάμε κανέναν κάπου ρε παιδί μου. Και αυτό ακόμα ένα δείγμα αυτή τη κατάσταση. Ναι, ε, αυτό είναι το βαθύ κράτο που υπάρχει σε όλα τα κράτη γενικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ριζωμένοι. Είναι ριζωμένοι, αλλά βέβαια η ρομαντική ουσία, αν, αν ήθελε, θα μπορούσε να του ξεριζώσει. Βέβαια δεν θέλει. Α γιατί δεν έχει να κουμπίσει πουθενά αλλού η συγκεκριμένη. Γιατί έχει διαλέξει τέτοια πολιτική. Αλλά είναι, αυτό είναι το βαθύ κράτο. Η <Δεύη> ΕΕΙΠΑ που καταγράφει τα πάντα πούμε, και τα χρησιμοποιεί κατανοδοκούν όπως πρόσφατα είδαμε ας πούμε Και αυτοί παράγουν πολιτικό έργο, δεν είναι, δεν είναι τυχαί πούμε. Αυτοί μπορούν να φτάσουν σε σημεία να ρίξουν κυβερνήσει. Οπότε αυτό είναι Η ουσία αυτό είναι το κράτος δηλαδή Και δεν αγάπησουμε εκλογές εμποριθέντας Ωραία, ε, να σα κάνουμε μια ερώτηση ακόμα ε, Σε σχέση μετά από, εφόσον έχει περάσει κάποιο καιρό από την απεργία πείνας μία αυτοκριτική κάποια συμπεράσματα τα οποία βγάλατε από όλον αυτών τον αγώνα και μέσα και έξω αυτό, πώς το βλέπετε πλέον Ναι εντάξει, σχετικά με την απεργία πίνας γράψαμε ένα σαραντασέλιβο κείμενο σχεδόν το οποίο αποτυπώνει Εξολοκλήρωτο τη θέση μα και την αυτοκριτική μα και το τι συμπεράσματα είχαμε βγάλει μέχρι εκείνη τη στιγμή γύρω από το συγκεκριμένο αγώνα που δόθηκε. Και όπω καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να τα πιάσουμε και να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά. Σε γενικέ γραμμέ, για μένα τώρα ο Δημήτρης, αυτό που, που είδα και που θεωρώ ότι έχει μια σημασία να μείνει ε, ω παρακαταθήκη ε, άμεσα και να το έχουμε στο νου μας, είναι το τι χειρισμού κάνει η εξουσία είτε είναι αριστερή είτε είναι δεξιά. Δηλαδή το ότι βρισκόμαστε σε μία απεργία πίνας, ρισκάραμε τη ζωή μα και παρόλα αυτά βλέπαμε ότι ακόμα και μία ε, αεστερή κατά τα τους εξουσία με τις ε, δεδομένες ευαισθησίες που έχει δείξει ε, σε άλλες ε, περιόδου που γινόταν σαν πίνας πείνας, χρησιμοποιήσε ακριβώς την διαδεκτική της εξόντωσης ε, μέσω μια διαρκού καθυστέρησης των διαδικασιών, ας πούμε, και πηγαίνοντας συνέχεια μετα... μεταθέτοντας το συνέχεια σε μεταγενέφερους χρόνου, ότι σωστά να βγάλουν από τη μέση του απεργούς πείνας, είτε με το να σταματήσουν, είτε με το να δεν ξέρω εγώ, τι άλλο θα μπορούσε να έχει συμβεί, ας πούμε, για να μπορέσουν να... να λειτουργήσουν, να περάσουν τους νόμες, όπως θέλουν να είναι χωρίς ε... Και αυτό έχει μια σημασία γιατί... Στο μέλλον, ίσω κληθούμε πάλι οι σύντροποι να πράξουμε αναλόγω. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι σε μια απεργία πείνα όπω και τελικώ κάναμε και εμεί. Δηλαδή, δεν γίνεται να σταματήσει την απεργία πείνα. Αφήνοντα τη δουλειά στο κράτο στην κυβέρνηση και πιστεύοντα ότι θα κάνει αυτά που έχει πει ότι θα κάνει. Είναι ένα αγώνα. Αρκετά άγριο, αρκετά δύσκολο, αλλά γι' αυτό απαιτείται και μεγάλη οριμότητα και σκέψη. Γιατί όταν μπαίνει και το κάνει αυτό το πράγμα, να μπορείτε να το πάρει μέχρι το τέλο. <coughs> <coughs> Τώρα σε επίπεδο ε, πολιτική ανάλυση και συγκεκριμένα με τα αιτήματα, ξαναλέω είναι τόσα πολλά τα θέματα που έχουμε θείξει και στο κείμενό μα. Ε, άμα θέλετε να κάνετε κάτι, μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση, ε, να απαντήσουμε πάλι στου αλλιώ είναι... θα μπορούμε να μιλάμε για ώρε. Ε, ωραία, να κάνω μια πιο πρακτική ερώτηση. Το πώς, ε, ας πούμε, είδαμε κι εμείς ε, η δυσκολία ε, επικοινωνίας ε, ε, μέσα στην απεργία πείνας ε, του κόσμου έξω και τον μέσα και το πώς ε, γενικά επιτυγχάνεται μια καλύτερη επικοινωνία έτσι ώστε να υπάρχει και μια όσο δυνατόν περισσότερο κοινή δράση ε, και να, ε, ο αγώνας, ας πούμε, να κορυφώνεται ε, και, και στις δύο και μέσα και έξω από τα τείχη, πάντων. Και το πώς ε, πόσο δύσκολο το βλέπετε σε αυτό. Η, η επικοινωνία που είπε είναι το α και το ω ας πούμε ε, καταρχήν χρειάζεται σε δύο σκέλη, καταρχήν χρειάζεται πριν τον αγώνα έτσι, μιλάμε για του μέσα και του έξω τώρα για να υπάρχει μια κοινή στράτευτη για προετοιμασία και να είναι όλοι έτοιμοι ας πούμε να ξέρουν πότε θα ξεκινήσουν, ποια θα είναι η όξηση, ποιε θα είναι οι στιγμές του αγώνα ε, κτλ. κτλ ας πούμε. δηλαδή μια κοινή στρατηγική οπότε αυτό που υποθέτεις είναι βέβαια η συνεννόηση προϋποθέτει και οργάνωση ε, και εκεί είναι που έχουμε το πρόβλημα γενικά οπότε ε, να αρχιστώ να πω ρε παιδάκι μου ότι η συνεννόηση καταρχήν ή ήταν ηταν η σε, σε αυτόν τον αγώνα όπως γνωρίζετε ακόμα και μεταξύ των ίδιών των φυλακισμένων επομένω ε, πόσο μάλλον και με τους έξω ε, ωστόσο εντάξει ε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε γενικά με τον λίγο χρόνο τέλος πάντων που μας έκανα το γεγονό τα έχουμε ε, όταν αυτό για να υπάρξει να αυτή η επικοινωνία. Τώρα πρακτικά γνωρίζουμε ότι γενικά είναι πολύ πιο δύσκολο να επικοινωνούν ένα άνθρωποι που είναι απομονωμένοι, κρατούμενοι απομονωμένοι, π.χ. ας πούμε, στο δρομοκόστη στη Λάρισα, πούμε, κρατούμε ήταν πιο απομονωμένοι από τις στην Αθήνα. Ε, Τα επικοινωνία γινόταν μέσω τηλεφώνων και μέσω κάποιων ανθρώπων, πούμε, οι οποίοι λειτουργούσαν ω αντιπρόσωποι του κινήματος έξω. Έτσι πάει το πράγμα. Δηλα, γιατί δεν μπορεί προφανώς να πούμε, ειδικά όταν σε μια ε, κατάσταση απεργού πείνα, να ενημερώνεις πούμε, 15 και 30 συμμελέψεις ή 60 α πούμε. Νομίζω, καμιά εκατομμύρια μέλη είχαμε στείλει, πούμε θυμάμαι καλά, ε, σε συνελέψεις γύρω σε όλη την Ελλάδα. Πού <σχελίδι> πού <σχελίδι> Σε όλη την Ελλάδα, ας δεν μπορεί να ενημερώνεις αυτούς του ανθρώπου στα χώρα, αλλά πρέπει να γίνεται ας πούμε ενταξύ ενός δικτύπου, ας πούμε κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι έξω θα αναλαμβάνουν και τι με τη σειρά τους να ενημερώνουν και να σε αναπροφοδοτούν φυσικά με το τι συμβαίνει έξω τι θέλει, πω το βλέπει ο κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά, ας πούμε Εεεεεεεεεεεεεεεεεεεε για εμά που εδώ στην Αθήνα ήταν λίγο πιο εύκολο το να έχουμε επικοινωνία φυσικά μεταξύ μα αλλά και με τον κόσμο έξω, με του συντρόφου, ε, και να μπορούμε να έχουμε μια σχεδόν καλή επαφή με το τι συμβαίνει έξω και σε επίπεδο κινήματο από τι καταλήψει στην Πλητανία και τα σχετικά, αλλά και να παίρνουμε και μια ενημέρωση από του συντρόφου που ήταν σε άλλε πλακέ. Πιστεύω το πιο δύσκολο ήταν για του ανθρώπου που βρισκόταν στη Λάρισα και στο Ομοχώπο που δεν είχαν την. Ε, τόσο άμεση επικοινωνία με τον κόσμο έξω, ήταν μόνοι του, δηλαδή εμείς εδώ ήμασταν 8 άτομα οι οποίοι ε, είχαν καθημερινή επαφή μεταξύ μα μέχρι που φύγαμε τα νοσοκομεία ας πούμε. Γι' ε, αυτό βοήθησε πάρα πολύ κυρίως το κομμάτι ε, του ηθικού ας πούμε. Ε, αλλά πέρα από αυτό τώρα στο κομμάτι της επικοινωνία με του έξω, η αλήθεια είναι που το είχαμε γράψει στο κείμενό μας ότι για άλλη μια φορά η όροι που έγινε αυτή η απεργία ήταν τελείω ε, λάθο, δηλαδή για μένα, ε, ω προ το τι ενημέρωση είχε παίξει στο κίνημα απ' έξω και ω προ το τι συνδιαμόρφωση έγινε τελικώ γύρω από την απεργία πείνα, όπου τελικά κα κατέληξε το κίνημα να τρέχει πάλι πίσω από γεγονότα, να τρέχει πίσω από μια απεργία πείνα η οποία ξεκίνησε από το πουθενά ενώνοντα ότι είχε, η ενημέρωση που υπήρχε ήταν δύο μέρε πριν ξεκινήσουμε α πούμε επίσημα. Ε, με τα mail που στείλαμε συλλογικότητε. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα να υπάρχει μια, σε, πρώτη, σε πρώτο χρόνο ένα σχετικό μούδιασμα του χώρου, α πούμε, και να μην υπάρχει μαζικότητα ε, σε επίπεδο Βέβαια, ο λόγο που αυτό συνέχισε και τι 47 μέρες απεργία πείνα είναι τελείως διαφορετικό και δεν φταίει η, η ε, άκερη ενημέρωσή μα. Είναι πολλοί οι παράγοντε που επηρεάζουν το πώ κινήθηκε η αλληλεγγύη για τη συγκεκριμένη απεργία πείνα, αλλά ναι, μια άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά στο κομμάτι τη επικοινωνία, η αλήθεια είναι ότι εμεί σχεδιάζαμε να έχουμε μια διαφορετική βάση σε σχέση με το κίνημα έξω, δηλαδή να έχουμε κάνει μια ενημέρωση, να έχουμε συνδιαμορφώσει σε ένα επίπεδο σχετικά με τα αιτήματα. Οπότε δεν έχουν προλάβει και οι σύντροφοι αυτοί να προπαγανδίσουν τα αιτήματα σε επίπεδο ε, διάξεις για παιδί μου, όταν σωστά είναι πιο... περισσότερα αποδεκτά, να το θέσω έτσι, να έχει δηλαδή το ζήτημα πολιτικά και να προχωρούσαμε να γίνει σε μια επεργία πίνας. Δεν δηλαδή, δεν έγινε ποτέ, από εκεί και τώρα. <laughs> νομίζω ότι φταίγανε και οι συγκυρίες αρκετά, διότι από ό,τι θυμάμαι ξεκίνησε με αρκετά καλούς όρου σε σχέση με προηγούμενε προηγούμενες επεργίες πίνας, όπου δεν υπήρχε, υπήρχε ακόμη λιγότερη επικοινωνία ας πούμε, σχετικά με τον αγώνα αυτόν. Εννοώ ότι, ότι ήταν πάλι ας πούμε, η όλη φάση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι ξεκίνησε ας πούμε, ότι δεν υπήρχε καν ε, συγκροτημένη Βουλή. Ότι θυμάμαι ας πούμε, ότι γενικά υπήρχε μια ενημέρωση, αλλά πάντα οι συνθήκε αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε. Αυτό. Τι γενικότερα είναι και κάπω όλα αυτά μαζιά για κριτική και γενικότερα για εξέλιξη του χώρου, πιστεύω. Ότι μπορούμε να βλέπουμε κάθε κατάσταση για να, να, να, να αναγνώζουμε. Ε, λάθη μας, ξέρω εγώ, κοίτα, σωστά, και τα σωστά για να προχωράμε έτσι μπροστά κάπως. Καλά αυτό ισχύει Ισχύει και... πάντα. Σε οποιοδήποτε βήμα κάνουμε πρέπει να κοιτάμε πίσω και να δούμε τι κάναμε. μα κάναμε σωστά, μα κάναμε λάθη, ποια πια είναι αυτά, για να μην τα ξανακάνουμε την επόμενη φορά. Πούμε. Και γι' αυτό κάναμε κι εμείς ε, τον απολογισμό και γι' αυτό κάναμε όσοι κάναμε έναν απολογισμό για να συνεισφέρουν, ας πως αυτό, α πούμε. Ε... Αλλά εντάξει, μια απεργία πείνασης μετάκι μου, όπου ρίσκάνουν τη ζωή τους τόσοι πολιτικοί κρατούμενοι είναι κάπου το οποίο δεν είναι να, ε, να παίζουμε ας πούμε. Δηλαδή γενικά είναι πολύ σοβαρό το θέμα και για μένα προσωπικά η έλλειψη συνείδησης που φάνηκε πούμε, από μεγάλο κομμάτι του αναρχικού χώρου ε, ήταν σημαντικό, σημαντικό πρόβλημα Δηλαδή υπήρχε πραγματικά φάνηκε πούμε ε, η έλλειψη, αντίληψη, ας πούμε, του πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αιτήματα που πάμε να κερδίσουμε, ας πούμε. <ταξι> και, ε, βέβαια, κάνουμε όλη, όλη την ώρα μια κριτική, φαίνεται σαν να μην έχουμε κερδίσει, τίποτα σαν να χάσαμε, μην ισχύει, ας πούμε, κερδίσαμε πράγματα αυτήν την απεργία. Ε, αυτά, δηλαδή, ε, κατα καταχειρωμένα, ας πούμε, και γενομικά, ας πούμε, έτσι. Ε, Αντάξει, εμείς είχαμε πολύ μεγαλύτερου στόχου, αυτό είναι το θέμα, Είχαμε πολύ ψηλούτερους στόχου όσον αφορά όλα, όσον αφορά τα, τα κέρδη των εκκλημάτων, όσον αφορά ε, ναι, τις εννοήσεις με έξω, τι, αυτό, τη μαζικότητα, όλα. Ε, ωραία, πάντως, θέλω να απαντήσω πάντως σε κάτι που είπε πιο πριν για την οργάνωση, που φάνηκε ότι λείπει κάπω στο, στο εργασικό κίνημα, τα λεπτά και στη σχέση με την αλληλεγγύη που δείξανε στην Οταργία Πήνας. Βλέπουμε ότι τελευταίο, το τελευταίο καιρό, κάπως ότι πανελλαδικά το αρχικό κίνημα έχει αρχίσει να συντάστηκε, να εξελίστησε σε, πολλούς, σε πολλού, ε, κατά, ε, αρκετά μεγάλο βαθμό ε, γενικότερα στο στα, στα γεγονότα το τελευταίο και να παρεμβαίνει πιο οργανωμένο σε αυτή τη την φάση με την ύπαρξη λογοσπονδίας, γενικότερα με, την, με το συντονισμό γενικότερα ομάδων ε, πανελλαδικά σε θέματα δράσης. Ε, τι έχετε να παρατύνετε κάπως για το, τα μοντέλα τα οποία έχετε στο μυαλό για τα οποία μπορεί να βοηθήσουν. Ε, και να εξελίξουμε κάπως τον αγώνα και τον συντονισμό μεταξύ των αρχικών ομάδων και των ατομικοτήτων, ανείπω, ίσως. Ε, τα μοντέλα... Τι να πίσω, είναι ολόκληρη κουβέντα αυτή. Ε, θεωρώ ότι σημαντικό είναι το εξής, σημαντικό είναι να έχεις μόλιμη παρουσία ε, και να έχεις το μέσα. Το, αυτά, αυτά δύο θεωρώ ότι είναι τα, τα πολύ σημαντικά. Από εκεί και πέρα προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να έχει πολιτική στόχευση, πρέπει να έχει ε, μια κάποια πλατφόρμα, πρέπει να έχει κάποια οχήματα που θα. μεσοπρόθεσμου στόχου, ε, με, α πούμε. κτλ. Ε, αλλά είναι αυτό που λέει συντόχιο ότι έχει αρχίσει και αλλάζει το πράγμα. Νομίζω μετά την ήττα που βιώσαμε το 10-12 ε, με την ανικανότητά μα να σταματήσουμε το το δίνω του στην Ελλάδα ή και πιο πριν, μετά, όχι στιγμικά, αλλά την, το εμπόδιο πούμε, το, που βρήκαμε το 2008, πούμε, το, που αντιληφθήκαμε ότι εντάξει, η ξέγεση είναι εφικτή, αλλά με κάτι ας πούμε. Ε, νομίζω αυτά τα δύο διδάγματα οδηγούν πλέον το, τον κόσμο να το σκεφτεί λίγο πιο σοβαρά το θέμα και να, να οργανωθεί αναλόγως, ας οπότε, στο, οπότε μελλοντικά να μην βρεθούμε πάλι, ε, μάλλον να βρεθούμε σε καλύτερη, σε καλύτερη θέση, ας πούμε σε mm -hmm. και εγώ συμφωνώ με τον Αντώνη. Απλά, αυτά είναι το θεμα, ζητήματα, είναι ζητήματα που συζητούνται σε μια συνέλεξη μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι ε, στη, στη δράση μέσα στο, α, στη δίνη των γεγονότων, πούμε, και εμείς δυστυχώς από το πέρα που βρισκόμαστε ε, ό,τι πρόταση και να κάνουμε θα είναι σε ένα πλαίσιο φαντασιακό, ας πούμε, και μία να μην αναφείνεται πλήρως την πραγματικότη αλλά είναι πολύ σημαντικό, το ξαναλέω ας πούμε γιατί αυτό που είπε ο Αντώνης να έχει διαρκή παρουσία και διαρκής παρουσία σημαίνει να παρεμβαίνεις σε οτιδήποτε συμβαίνει πολιτικά ας πούμε αλλά βγάζοντα προς τα έξω ξεκάθαρα προτάγματα δηλαδή το τι ποια είναι η δικιά μα θέση απέναντι αυτά και προφανώς για να μιλήσουμε για για να μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί και έχει και μια μαζικότητα θα πρέπει να συζητήσουμε και το κομμάτι των συγκρούσεων, των ρήξεων στον εσωτερικό του χώρου το, το, το, όλο αυτό το πράγμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και βασικά αν είναι καθένα, τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί ε, Ωραία, ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση ε, Μα είπατε ότι, εντάξει είναι λίγο περίεργο το να, ε, λέτε, να ε, προτείνετε, ας πούμε, τρόπους οργάνωσης στο εξωτερικό. Λίγο, ε, λίγο, το... λίγο πιο δυνατότητα να ακούμε, μας ε, Ωραία, να ξανακάνετε την ερώτηση. Ε, θέλω να ρωτήσω ότι η αναγκαιότητα, πούμε, από το πώ ξεκίνησε το ΔΑΚ, ε, σε μια φάση ότι και εσεί οι ίδιοι, πούμε, ως μια μικροκοινωνία ή επιλακή, ε, το πώς ξεκίνησε όλο αυτό, το, ε, τι αναγκαιότητα, ας πούμε, έτσι, ώστε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο. Και τα προβλήματα ναι. που υπάρχουν όπω είπατε και στην επικοινωνία ανάμεσα, εφόσον υπάρχει, υπάρχει κόσμο πούμε, που είναι στον δωμοκόπο όπως ο, Θεοφί... ο Τάσος ο Θεοφίλου, ο σύντροφος Τάσος αυτό. Ναι. Ε, το δω άρχισε ω μια φυσική ανάγκη να το πω έτσι, που είχαμε οι άνθρωποι οι, οι αναρχικοί που είχαν βρεθεί εκείνη την περίοδο στην φυλακή και είχαμε αρχίσει να γινόμαστε πολλοί στο να δημιουργήσουμε ένα τρόπο μια συλλογικότητα, να μπορούμε να έχουμε μια σταθερή επικοινωνία πρώτα απ' όλα μεταξύ μα και μια σταθερή παρέμβαση προ τα έξω. Ε... Αρχικά αυτό το πράγμα ε... επί της ουσίας το δάκρι είναι η μετεξέλιξη τε... με του... της πρωτοβουλίας αναρχικών κορυδαλού, όπου μετέπειτα έγινε δίκτυρο αναρχικών κρατουμένων και μετέπειτα δίκτυρο αγωνιστών κρατουμένων. Ε... Υπάρχουν κάτι συγκεκριμένα σκεπτικά πίσω από το κάθε στάδιο που ακολουθήθηκε. Ε, σε πρώτο βαθμό, ο λόγος που συλλογικοποιηθήκαμε και υπήρξε η πρωτοβουλία αναρχικών ε, αυτοσυλακής του εργαλού ήταν γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν αναγκαίο να υπάρχει μια συλλογικότητα ενός των τυχών αναρχικών οι οποίοι να βγάζουν ένα πολιτικό λόγο προς τα έξω και να παρεμβαίνουν στα, ε, στα συλλογικές εξελίξεις έξω αλλά και να βγάζουν τέτοια ζητήριο τη φυλακής προ τα έξω. Ε, πρακτικά, επειδή αυτό το πράγμα... Ε, ήταν λυψό καθότι πήγανε και σύντροφοι σε άλλε φυλακέ. Ε, μεταξύ και σε δίκτυα αγωνισθ... ε, αναρχικών κρατουμένων με πάνω κάτω τι ίδιε τοχεύσει. Εκεί ξεκίνησε και μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ μα ε, που πήρε κάποιου ε, μήνε. Ε, όπου συζητήσαμε την εξέλιξη του δικτύου αναρχικών κρατουμένων πλέον σε δίκτυα αγωνιστών με, για κάποιου συγκεκριμένου λόγου. Ο βασικότερο λόγο ήταν γιατί θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να είναι ένα δίκτυο το οποίο θα έχει αδεύθυνση και μέσα στη φυλακή πλέον. Θα κάψει να είναι ε, μόνο αναρχικό, είναι τα χαρά αναρχική α πούμε και θα μπορεί να συμπεριλάβει και τον κάθε ένα κρατούμενο ο οποίος έχει μια αγωνιστική διάθεση. Ε, με έναν τρόπο διαχείριντας μέσα στη φυλακή πλέον τα δικά μας τα προτάγματα ίσως σε κάποια μήνυμα, αλλά προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό δίκτυο και Να ξεφύγει δηλαδή από τα μέσα τη συλλογικότητα και να γίνει μια μορφή δικτύου που θα είχε παρουσία σε όλε τι φυλακέ τη Ελλάδα. Προφανώ μια τέτοια δουλειά και μια τέτοια διάκριση δεν μπορεί να γίνει μέσα σε δύο χρόνια και πόσο μάλλον οι συνθήκε που επικρατούν τι φυλακέ σήμερα. Είναι μια δουλειά μερμηγιού, καλό ή κακό, και τα αποτελέσματα τη μπορεί να μην τα δούμε και ποτέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να προσπαθούμε. Εντάξει. Οι συνθήκε είναι σίγουρα οι χειρότερες για να κάνουν διάχυση σε ένα τέτοιο πλαίσιο μέσα στις φυλακές γιατί ο τρόπος που έχουν βρει πλέον να χειρίζονται τον κόσμο εντό των τυχών είναι πολύ συγκεκριμένος μέσω των προνομίων μέσω ε, τα... Είναι, μέχρι οι αρχείες ας πούμε, οι κλίκες, υπάρχουν αρχικοί, υπάρχουν ε, ε, άνθρωποι οι οποίοι εδώ μέσα κινούν και κρατάν πολύ χρήμα το οποίο δεν είναι να το αφήσουν για να και γίνει οτιδήποτε ας με το οποίο μπορεί να τους ε, χαλάσει τη θέση είναι δηλαδή ένα σύστημα πάνω κάτω όπως και στην κοινωνία έξω στην ε, παράνομη μορφή του, στην παράνομη δομή του βασικά και ο τρόπος που έχει μπει η υπηρεσία μέσα σε αυτό είναι τόσο ύπουνος δηλαδή είναι στην κατακτίνα ε, ας πούμε, την εξουσία εισαγωγικών σε κάποια κεφάλια οι οποίοι κρατάνε κάποια ε, μερίδα ανθρώπων οι οποίοι προφανώς όμως στον κεφάλαιο δεν έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν και να δοδοτούν και οι ίδιοι ε, αν συμβεί κάτι στην υπηρεσία, ας πούμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα σύστημα ε, περίπλοκο το οποίο δένει πολλούς ανθρώπους ε, βάσει των συμφερόντων. Το οποίο δύσκολο να ξεπερινιέται, πόσο μάλλον από, ε, όταν είμαστε τόσο λίγοι, σχετικά με το γενικό πληθυσμό της φυλακής. Αλλά δυνητικά σε βάθο χρόνου μπορεί να αλλάξει αυτό. Δηλαδή και οι συνθήκες, αν αλλάξουν οι συνθήκε τη φυλακή και πάψουν να υπάρχουν τόσο ε, έντονα προνόμια πούμε, και τόσο πολύ ε, αυτή η συγκεκριμένη μεταχείριση της όλων των υπηρεσιών, προφανώ θα είναι και πολύ πιο εύκολο για μας να προχωρήσουμε σε κάποιε είδου ε, διαφορετικέ εμπειρίε, σε διάξει περισσότερο των προπραγμάτων μα, των θέσεων. Αλλά προ το παρόν είναι λίγο δύσκολα. Ε... Αυτά, πάνω κάτω. Ωραία, ε, θέλετε, να κάνουμε... γιατί κάτι, θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα... είχατε κάτι άλλο το γιατί... να κάνουμε ένα διάλειμμα να και να συνεχίσουμε σε ένα δεκάλεπτο, ΟΚ, μήπως... okay, yeah. ναι, Ωραία. First, one, 20. We're at 520 Patterson Plank, place We're looking for this gang so called high tone. Are <laughs> you <resting> back up? <laughs> <laughs> I'm <laughs> Crying, but she didn't take a war with the man started flying First there's time, lifeline, you be fine Man, that shit is sick, we beat out this shit you just wanna fucking follow me Even though I just wanna stay in peace Well, I didn't think that's crap Nah, man, that's not fine Don't break that man, go next time feel, it's of this story, I would the menace this end, what the end he gets gory, I remain in second hand so I calculate my theory, as the world turns. channel 7 makes you weary, I'm in a cage in a 70 b war, Uber, FBI, 64, heroin, Rush, the CIA, Hawker, KKK man, they still march man, the counterintelligence, kind of the man be feeling it, <laughs> Left in my old mind, left in my old mind, I'm left in my old mind, left in my old mind. <laughs> <laughs> I keep hitting rules Bad advice for no calls Fussed out my hard drive. I go in all night. Missions, incisions. I see the optic eye. No cure for your fuss. We discuss the trust. No boundaries between us. now waste your time. Your patch, cop, ticket, fuck, Stop I stay cop. stoned This dude lives in a world of moan I stay mm -hmm. unknown in America She say I got goofies like <laughs> Erica They get off on goofies Looking goofy or some type of shit Throating mm -hmm. loosies mm -hmm. 75 cent long or short <laughs> I stay within the radius, motherfucker Thank you Να ξεκινήσουμε με του συντρόφου. Είπαμε να ξαναδούμε του τρόπου κοινωνία. Δηλαδή, το στούντιο, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, του συντρόφου είναι από το μέλη του σταθμού που είναι radio www.radio.revol.net. Γιατί φάμε κοινωνία στο site του σταθμού, όπου μα θέλετε πιο βασικά να είναι εκεί πέρα, ένα μέλη που να είναι. Πέρα, να είναι. Γενικότερα, να και γενικότερα μα αναμεταδίδει και 98FM κάτω στην Αθήνα και 105 στην Βιλίνη. Ε, αν υπάρχει πρόβλημα με τα link του Radio Revol, μπορείτε να συντονιστείτε πέρα για να ακούσετε την κουβέντα. να συνεχίσουμε να πιάσουμε λίγο από το προηγούμενο που λέγαμε για βασίλε τι φυλακέ, γιατί μα έχουν διάφορε ερωτήσει εδώ πέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι γιατί είχαμε διαβάσει το γερμανό καιρό κάποιε κινητοποιήσει στι φυλακέ Κορυδαλλού με κάποια αιτήματα κάποιε πρωτοβουλίε κρατουμένων. Οι οποίοι είχαν αιτήματα γενικότερη φύση και σε σχέση με τι συνθήκε και σε σχέση με θεσμικά ζητήματα, όπως οι άδειε, οι υποφυλακίσεις, τοξικόρτητα, εξαρτημένοι και όλα αυτά. Ένα ζητήμα το οποίο δεν ακούστηκε καθόλου γενικότερα, ούτε σε κινηματικά μέσα, όχι τόσο σε μέσα και γενικότερα στα μήντια καθόλου γενικότερα. Και να, να σα ρωτήσουμε πώς είναι αυτή η κατάσταση εσείς μέσα στη φυλακή, που δεν όχι το κόρτητα λόγια κιόλας. Ναι, η κινητοποίηση συνεχίζεται, ε, ενώ και τώρα και σήμερα θα συνεχιστεί, συνεχ ε, κάθε μέρα υπάρχει ένα συμβούλιο, ας το πούμε έτσι, από αντιπροσώπους των διάφορες για να δούμε τι μέλη γενέστε Έχει έρθει μια απάντησή από το Υπουργείο που ικανοποιεί, ας το πούμε, ένα από τα αιτήματα Λέει ότι δεν θα πληρώνονται, ας πούμε, κάποια χρήματα σε ΜΚΟ Το οποίο ήταν μια εισαγγελική αυθαιρεσία ε, για αποφυγε, την αποφυλάκηση με το νόμο του Παρασκευόπουλου Το κοινό αυτό που, που ξέρω, για να αδειάζουν οι φυλακές οπότε το το παίρνουν πίσω, τέλο πάντων. Ε, όλα τα, αλλά όμως ε, τα, είτε λένε ότι δεν είναι αυτοί ας πούμε αρμόδιοι, έτσι, ε, είτε ότι δεν μπορεί να παρέμβοδιο, δηλαδή στη δικαστική εξουσία, είτε ότι θα το δουν εν καιρό, ας πούμε, όταν θα αλλάξουν τον οικοκώδικα. Mm. Αυτό. Άρα εσείς ε, έλεγχοτες αυτό το θα, σε αυτή την κινητοποίηση. Εσεί no. συμμετέχετε ε, σε, σε αυτή την κινητοποίηση, ατομικά ή όχι. Ναι, φυσικά συμμετέχουμε. Βέβαια, mm -hmm. ε, okay. εμεί συμμετέχουμε. Παραδείγματο, ε, για εμεί, ποιο θα συμμετείχε. Απλώ το θέμα είναι ότι. Έχει και αυτό τα όριά του έτσι. Δηλαδή, είναι ένα μη κινητοποίηση που ποτέ δεν ξέρει μπορεί να φτάσει κάτι. Απλώ ξεκινάει με τα μήνυμα, α το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι... πώς να το πούμε. Ε, Κάνω και Πατάκη μια ερώτηση που στάλθηκε δε πέρα σε εμά για να σας ρωτήσουμε. Ε, λέει κατά πώς υπάρχει ζήμωση μέσα στη φυλακή με μη πολιτικοποιημένα άτομα, γενικότερα κάτι που απαντήσατε με πριν, αλλά γενικότερα και τώρα σε, με αυτή τη βάση της κινητοποίησης, πούμε, κατά πώς υπάρχει ζήμωση μεσάς και με τους υπόλοιπου κρατούμενους. Μεμονωμένα γίνεται αυτό το πράγμα που λέμε ζήμωση ας πούμε Πάντα υπάρχει επαφή, πάντα υπάρχουν αυτά τα πράγματα Απλώ ε, ε, σε μαζικό επίπεδο είναι αυτά που είπε ο σύντροφος πιο πριν που το εμποδίζουν ας πούμε Υπάρχουν συμφέροντα μέσα στι φυλακέ, Δεν είναι ένα απλό πράγμα ας πούμε τώρα ότι κάνω εξέγερση τώρα στη φυλακή Δηλαδή θα βρει εχθρού πολλού και δεν θα είναι μόνο το κράτος Οπότε αν θεωρήσουμε ότι μέσα από τον αγώνα γίνεται η η ζύμωση, ας πούμε κατά κύριο λόγο τότε οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει σοβαρό αγώνα, δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρή ζύμωση. Ας πούμε. Αυτό είναι η απάντηση. Ναι, η όποια ζύμωση είναι στα πλαίσια μια διαπροσωπικής επαφή όπου με κάποιου ανθρώπου εδώ μέσα βρίσκουμε ας πούμε, κάποια ε, σημεία στο χαρακτήρα του, στι τάσει του, στι φυλακέ που μας είναι κοντινά σε εμά. Οπότε και υπάρχει μια επαφή, μια επικοινωνία και μοιραζόμαστε κάποιε απόψει. Αλλά πέρα από αυτό. Δεν είναι κάτι ε, μαζικό, όπω είπε και ο σύντροφο Άντορνη. Ε, καλησπέρα από μένα, ο φίλου. Να πω και εγώ κάποιο, <συμφε> ε, κάτι σχετικά με αυτό. Ε, είδα πρόσφατα τον ντοκιμαντέρ Του βροχοποιού. Και θεωρώ ότι επειδή αρκετό κόσμο θα έχει μια εντύπωση ότι οι φυλακέ συνεχίζουν να είναι κάπω έτσι. Ε, οι φυλακέ από τη δεκαετία του 1990, στην οποία αναφέρεται το ντοκιμαντέρ, α πούμε, ε, όπου υπήρχε πράγματι μια ζυμωσή μεταξύ αναρχικών και ποινικών. Ε, πλέον δεν υπάρχει με αυτού του όρου, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στι συνθήκε. Δηλαδή, ε, έχουν αρχίσει να υπάρχουν ε, κάποια δικαιώματα τα οποία μοιράζονται με τη μορφή προνομίων. Ε, ε, Συν το γεγονό ότι έχει πέσει πάρα πολύ βασίλειο η διαχείριση των φυλακών πλέον από το 2000 και μετά, ιδίω από το 2000, μέσα το 1990, ε, στο εμπόριο τη ηρωίνη. Ε, Επομένω, δημιουργούνται μέσα στι φυλακέ εσωτερικέ ιεραρχίε που δεν έχουν καμιά δυνατότητα να συνδεθούν με πολιτικού κρατούμε όπω γινόταν, α πούμε στη δεκαετία του 90, όπου το μόνο από κούμπ των ποινικών ήταν η Αναρχική, οποία ήταν η μόνη κιόλας οι οποία ασχολούνταν ε, πολιτικά με τα προβλήματα των φυλακισμένων. Οπότε μοιραία ΕΡαία δημιουργούνταν ε, σχέσει. Ε, οι συνθήκε είναι τελείω διαφορετικέ στην Αρτορία 15 με τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια. Ε, και δεν είναι καθόλου α πούμε ρομαντικές αυτό το σχολείο θα κάνει. Ωραία, καλησπέρα σύντροφε, να ρωτήσουμε κάτι ε, ε, εφόσον ε, είσαι και εσύ εκεί πέρα ε, Σε σχέση με το εφετείο ε, γνωρίζεις έτσι ώστε να, επ επειδή ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάποτε έρχεται, άμα έχεις κι εσύ κάποιο νεότερο έτσι ώστε να μάθουμε κι εμείς Ναι, δεν έχω κανένα <laughs> νεότερο, ξέρω κι εγώ ότι κάποτε θα έρθει, <χλισέργο> <χλισέργο> <ot> μοιραία Αλλά allora, όχι, ακόμα <χλισέργο> δεν έχω κάποια ενημέρωση Λεύγο. Ελπίζω μέσα το 16 Ελπίζω μέσα 16 πάντως εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση ε, Έχετε βρεθεί ας πούμε, όπως τώρα μια κινητοποίηση η οποία Τα αιτήματά της είναι λίγο πιο ευρύ, πούμε. δεν είναι ε, Με άτομα όπως λέτε κι εσείς Τα οποία προφανώς πούμε, στην, ε, έχουμε κάποια ιεραρχία μέσα ε, Στη φυλακή Δεν υπάρχει κάποια προοπτική Προφανώς δεν υπάρχει καμιά ζήμωση σε αυτό Αλλά πώς βρίσκεται ε, ε, επαφή και συνδιαμορφώνεται αν υπάρχει κάποια προπτυγία σε, σε κάποιου έτσι αγώνε, αλλά υπάρχει κάποιο μέλλον, ας πούμε, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη επαφή. Το ε, γεγονό είναι ότι ο κάθε αγώνα ε, δη, δημιουργεί σχέσει. Και ότι αυτό είναι, αυτός είναι ο μόνο τρόπο να δημιουργηθεί. Τώρα. Απλά υπάρχει ένα θέμα με τον τρόπο που δίνονται οι αγώνε και τα όρια που μπαίνουν ε, εκ των πραγμάτων από την αρχή. Δηλαδή άμα, άμα ε, οι ίδιοι κρατούμενοι που συμμετέχουν σε αυτό δεν θέλουν να το αναβαθμίσουν ούτε για ε, ούτε αστεία με να σκεφτούν σε κάτι παραπάνω, ε, μοίρα καταντάει κάπως γραφικό ας πούμε και χωρίς ε, δυνατότητα να μετουσιωθούν ε, οι σχέσει μέσα στον αγώνα, όπως συνηθίζεται, όπω ξέρουμε από την εμπειρία μα και έξω πούμε, ότι ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς μικροαστεί ας πούμε σε έναν αγώνα μέσα ριζοσπαστικοποιούνται. Ε, Ενδεχομένω να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μέσα στη φυλακή. Αλλά για να γίνει αυτό, προφανώ θέλει ας πούμε, να ανέβει πολύ η ένταση ας πούμε, και ο πύχη του τι εννοούμε αγώνα. Προσωπικά, mm. εγώ που οι συνθήκε είναι τελείω διαφορετικέ από οποιαδήποτε άλλη κλειστή φυλακή. Είμαστε πάρα πολλοί κόσμοι στην ακτίνα. Οι περισσότεροι υπόδικοι, δηλαδή το υλικό τη φυλακή είναι ε, αρκετά. Δεν είναι καθόλου πρόσφορο, για να πούμε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Όπω καταλαβαίνετε. Άρα, συμπέρασμα, να πω εγώ προσωπικά ότι κάπως ε, δεν θα έπρεπε, θυμάμαι την ε, απεργία πείνας στην μαζική των 4.000, άμαθυνάμε <Τι>... θυμάμαι καλά, ε, κρατουμένων, κάπως ότι στο τέλος εσείς, πούμε, σας πούμε, κάποια από ενώ οι περισσότεροι στα μάτια σταδιακά να ε, κάνουν απεργία. Ε, κάπως ότι δεν θα έπρεπε από την αρχή ε, να θέσετε λίγο ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο έτσι ώστε να μην ε, μείνετε κρεμασμένοι μέσα σε εισαγωγικά. Το πώς το ληφθήκατε εσεί αυτό, ε, βέβαια είναι πολύ παλιό, απλά κάπως σε εμένα <κυρίζει> προσωπικά μου είχε μείνει. Ναι, το δικό μας πλαίσιο στη συγκεκριμένη απεργία πίνας ήταν ε, πολύ ξεκάθαρο και μιλώντας για τον Κορυδαλό, ε, ειδικότερα ας πούμε εμείς είχαμε κάνει και, και μαζικές συνελεύσεις για να καταλάβετε με όλη την ακτίνα και αυτά που είχαμε πει ήταν ξεκάθαρα και δεν μιλούσαμε μόνο για απεργία πείνας μιλούσαμε για πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία εν μέρει ο κόσμος στην αρχή έδειχνε να τα ε, στηρίζει να τα κατανοεί και να θέλει να προχωρήσει στις αντίστοιχε κινητοποιήσεις αλλά στην πορεία ακριβώ επειδή όπω είπαμε πριν ας πούμε η απεργία πείνας είναι ένας πολύ σ και απαιτεί ένα πολύ μεγάλο βαθμό συνείδησης, ας πούμε για να μπορέσει να το στηρίξει. Στην πορεία αυτό που φάνηκε είναι ότι ο καθένα άρχισε να σκέφτεται ότι τι κάνουμε τώρα, γιατί το κάνουμε. Η απογοήτευση δεν μα πέφτουν τα κανάλια, δεν γίνεται από εδώ, δεν γίνεται από εκεί. Και άρχισαν σιγά σιγά άρχισε να φυλορωεί όλη τη κατάσταση. Αλλά από την πλευρά μα, εμεί και σε εκείνη την περίπτωση, όπω και αργότερα και στη... νωρίτερα βασικά με τη δολοφονία του Καρέλη, είχαμε πολύ συγκεκριμένε θέσει και τι ε, μοιραζόμαστε με το σύνολο τη ακτίνα εδώ πέρα. Το θέμα είναι αυτό που είπα και εγώ πριν, που είπε και το Άσος πιο πριν, δηλαδή οι συσχετισμοί δυνάμενου που υπάρχουν μέσα στην φυλακή πλέον, πώ ελέγχεται, από ποιους ελέγχεται και τι είπη δυνατότητα μας αφήνει εμά ω αναρχική ας πούμε, μέσα σε αυτό το σύστημα διαχείρισης, το οποίο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για τους ίδιους τους κρατούμενους. κάπως να αλλάξουμε και λίγο θέμα, να πάμε λίγο στα πιο τη επικαιρότητα ε, γενικότερα. Αν ε, θέλετε να σχολιάσετε, ε, γενικότερα, έχουμε δει το τελευταίο χρόνο και μετά την πρώτη εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο Γενάρη να βλέπουμε αυτή μια σκληρή διαπραγμάτευση, που, σε εισαγωγικά, πολλά αγωγικά τέλο πάντων, που έχει παίξει μεταξύ τη κυβέρνηση και των ε, δανειστών. Γενικότερα, έχουμε δει κάπως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να παίζει πολύ δραματικό ρόλο στι εξελίξει, τόσο μέσα στη χώρα γενικότερα, όσο και και ε, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό Ευρώπη, α πούμε. Και βλέπουμε γενικότερα ότι ε, τα κινήματα κάπω έχουν αρχίσει να, ειδικά στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει κάπω να απενεργοποιούνται, ε, να, να, να, να αφομοιώνονται στην κυβερνητική λογική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει ότι θα, μέσω τη διαπραγμάτευση θα έρθει ένα καλύτερο μέλλον, α πούμε. Και αν έχετε κάτι να γενικότερα για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι εξελίξει στο τελευταίο καιρό, α πούμε. Mm. Ε, εντάξει πάντως υπάρχει σίγουρα ένα ε, ζήτημα που πρέπει να λάβει στη Σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ότι οι πολιτικές από εκεί πέρα ε, ασκούνται από, το, από, από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δηλαδή το μοντέλο του έθνους κράτους τόσοι άλλως έχει υποχωρήσει Η Ελλάδα ανήκει, το ελληνικό κράτος ανήκει σε μια, ε, σε μια ένωση πούμε, που είναι σχεδόν, ε, σχεδόν ομοσπονδία κράτησης ε, σχεδόν ομόσπονδο κράτο, ή μοιομόσπονδο ας πούμε <laughs> οι αποφάσεις παίρνονται από ε, όργανα τα οποία είναι θεσμοθετημένα μένα, αλλά τα οποία επίσης δεν, είναι, δεν εκλέγονται από κάποιο λαό Έπο από το, δηλαδή, α πούμε, η, το, η Κομισιόν είναι συμβούλιο, είναι κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διορίζεται από τι κυβερνήσει του κάθε κράτου. Το Ευρωκοινοβούλιο μονοελεγκτικό ρόλο έχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία δεν, μπορεί να, η οποία δεν είναι εκλεγμένη και η οποία δεν είναι δεκτική σε πολιτικέ πιέσει από τα κάτω. Δηλαδή, να κάνει ένα κίνημα ας πούμε, να ζητήσει τι από ποιον, από κάποιον που δεν έχει εκλέξει, δεν έχει πολιτικό κόστο. Ε, Επομένω, αυτό το ένα πράγμα δημιουργήσουμε μια πιο αυταρχική δομή, ένα κράτος με πιο αυταρχική δομή εξουσίας ε, το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, αλλά την αλληλεγώσουμε δεν, δε, δεν μπορώ να σκεφτώ έναν τρόπο να αντιστάθω σε αυτό το πράγμα με όρους ε, ρεαλιστικούς δηλαδή το να, δεν μπορείς να πιέσει καν μια κυβέρνηση δεν τη στο πολιτικό κόσμο γιατί δεν αναφέρεται στο, στα κάτω, αναφέρεται προ τα πάνω, στο, στην κυβέρνηση τη Ευρώπη, την Κομισιόν, τέλο πάντων, που εκτελεί η κυβέρνηση. Ε, Επομένω αποδυναμώνεται μοιραία. Δηλαδή, άμα δεν ε, υπάρξει μια, ε, ένα πανευρωπαϊκό κίνημα, ε, δεν υπάρχει και κα, καμία προοπτική, κατά τη γνώμη μου. Ε, και εδώ μπαίνει και το ζήτημα, ποια πρέπει να είναι και ποια μπορεί να είναι η μορφή ενό κινήματο, στοχεύει σε μια επανάσταση, ας πούμε, στο σήμερα σε... μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις εξέλιξεις που βλέπουμε να σημαίνουν τι τελευταίε μέρε και μετά το χτύπημα στο Παρίσι από τον νήσις, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα <coughs> ε... ε, ναι. κατευθύνουν προς μια κατεύθυνση ότι απαιτείται μια ε, πανευρωπαϊκή τουλάχιστον ε, ένα πανευρωπαϊκό τουλάχιστον κίνημα το οποίο θα μπορέσει να θέσει κάποια ζητήματα ε, ξεπερνώντας στην ουσία την ουσία ε, Εξουσία αυτή που ασκείται από την Κομισιόν, όπω είπε και ο Τάσο, και, τα... και το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σήμερα. Το οποίο προφανώ δεν είναι με τι συνθήκε που υπάρχουν και με αυτό που είπε και εσύ σχετικά με το Σύριο, το πώ έχει καλλιεργήσει μια ε, εντύπωση ότι γενικά θα καταφέρουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη, γιατί τώρα ξεκινάει μια καλύτερη Ευρώπη, μακριά από τη λιτότητα και τα σχετικά. Όλα αυτά προφανώ έχουν μοναδικό στόχο την αφομοίωση του ε, ανταγωνιστικού κινήματο ε, συνολικά. Το θέμα είναι εμεί, ω αναρχικοί, ω ε, κομμουνιστέ ή οτιδήποτε, τι κάνουμε για να μπορέσουμε να συσπηρώσουμε τον κόσμο και προ μια επαναστατική κατεύθυνση. Και όχι σε, υπό την έννοια τη μεταρρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Της της Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστραφεί, αλλά το θέμα είναι το τι θα ακολουθήσει μετά και πώ εμεί θα είμαστε έτοιμοι μέσα σε αυτό το πράγμα. Ε, ωραία, μια και αναφέρατε κιόλα κι εσεί το χτύπημα. <κυκλή> Συγγνώμη. Μιας και αναφέρετε και εσεί το χτύπημα του ίσης ε, στη Γαλλία. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον προσωπικά εγώ είναι ότι οι προεκτάσεις που έχει ας πούμε, γενικότερα στην ευρωπαϊκή πολιτική ε, κλείνοντα σύνορα, ε, οι πρόσφυγες ε, είναι ε, περνώντας κιόλας από εδώ πέρα και έχοντας ε, δηλαδή ως παράδειγμα ε, αποσυντρόφους οι οποίοι πήγαιναν στην Ειδωμένη ε, ο πληθυσμό που έρχεται είναι τεράστιος περίπου 9 με 10 χιλιάδες την ημέρα. Ε, οι προκοιτάσεις, πώς βλέπετε εσείς ε, γενικά όλη αυτή την ε, αντιμετώπιση και τη, την αντιμετώπιση ας πούμε, της ε, Ευρώπης, ε, ως, ας πούμε, ως παράδειγμα ε, στο G20, η αποφάσεις είναι ε, ότι η Ευρώπη πρέπει κάπως να σταματήσει ε, τον πόλεμο στην Ουκρανία να επέμβει, όπως και στην Συρία, ε, λόγω του χτυπήματο ε, στην Γαλλία. Και σαν φόβος ότι θα ενταφθούμε περισσότερες τρομοκρατικές ενέργειε γενικότερα σε όλη την Ευρώπη κάπως. τώρα εντείνεται ένα κλίμα αντίστοιχο με αυτό που έχει υπάρξει μετά τους Δήμους δηλαδή θα ενταθεί μια αντιτρομοκρατική εξαρτία θα περάσουμε νέα οι αντιτρομοκρατικοί στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη ήδη στη Γαλλία ετοιμάζονται που δίνουν ας πούμε το ελεύθερο στην ορθονομία να κάνει ό,τι γουστάρει και ό,τι γουστάρει ε, αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε, τα βλέπουμε πρέπει να τα αναλύουμε αλλά... Ε, δεν πρέπει να χάνουμε και ένα άλλο κομμάτι ας το πούμε έτσι το λόγο που βγάζουμε προς τα έξω το οποίο είναι το ποιο είναι πραγματικά υπέτει για αυτά τα διευθυντικά τους χτυπήματα όπως αυτό στη Γαλλία τι σημαίνει ε, ποιο είναι ο γαλλικός συμπεριολισμός για παράδειγμα ας πούμε μιλώντας για τη Γαλλία συγκεκριμένα τι κάνει η Γαλλία τα τελευταία 100 χρόνια ε, σε κράτη της σε μέσης αναταλής ε, στη βόρεια Αφρική όταν αυτά τα πράγματα είναι ζητήματα τα το ε, Δυστυχώ δεν τα έχουμε ακουμπήσει πολύ ω χώρο και με αυτόν τον τρόπο αφήνεται ένα πάτημα στην, σε μια ρητορική ε, ακροδεξιά η οποία στοχοποιεί συλλήβδη του τζιχαντιστέ, ε, ε, του μουσουλμάνου και ότι γενικά η εχθροί είναι αυτοί. Εμεί είμαστε εδώ, η καλή Ευρώπη και τα σχετικά. Ε, για μένα, το πρώτο και βασικότερο δηλαδή είναι το να μπορέσουμε να διαμβολήσουμε αυτόν τον λόγο, τον κυρίαρχο λόγο, πούμε, και να βάλουμε στην επιφάνεια του πραγματικού λόγου που συμβαίνουν όλα αυτά, που δεν είναι άλλοι πέρα από, το, από την υπερηλευτική ε, διάθεση τη Γαλλία στην προηγουμένη περίπτωση και κατ' επέκταση του κάθε κράτου που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εσωτερικά, φυσικά, το κάθε εκτίμημα που δέχεται η Ευρώπη στο εσωτερικό τη το αξιοποιεί προ τα συμφέρον τη, όπω α ε, τώρα που είναι η καλύτερη ευκαιρία για να περάσει καινούργιους αντιδρομοκρατικούς νόμους ε, δηλαδή να οξύνει την καταστολή, απ' την άλλη να δαιμονοποιήσει μετανάρκεις και πρόσφυγες προκειμένου να πέσει ακόμα πιο πολύ η αξία της εργατικής τους δύναμης και ουσιαστικά σε, σε κάποιο χρόνο μόνο συμφέρον θα γίνει από αυτό το χτύπημα το συμφέρον δηλαδή, έχει Δεν έχει μετατρέψει σε συμφέρον, εφόσον ναι. και εμεί αντιλαμβανόμαστε ε, ότι κοινωνικά ο κόσμο φοβάται, δηλαδή φοβάται του πρόσφυγε, υπάρχει ένα κλίμα ότι καλύτερα να μην περνούσαν καν από εδώ, καλύτερα να καθόντουσαν εκεί πέρα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και στην καθημερινότητά μου αυτό το πράγμα. Ναι, ότι κάπω δώσαν μια, μια εύκολη λύση, ξέρω εγώ, με αυτό το χτύπημα στου Ευρωπαίου γενικότερα, στο να αυξήσουν περισσότερο την καταστολή ενάντια σε πρόσφυγε και σε μετανάστε γενικότερα. Και mm -hmm. Είναι και πολύ πιθανότατο τώρα, τι καιρό, να δούμε να βιώνονται παντού, ξέρω, παντού ξεροπογκρόμα σε μετανάστε, γενικότερα σε αλόθωρσκου, να ανεβαίνουν και τα ναζιστικά μορφώματα και τα εθνικιστικά μορφώματα σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, βέβαια, απ' την άλλη, ε, θα πρέπει να δούμε και το γεγονό ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε, α πούμε, έχοντα την ασφάλειά του, πλέον αρχίζουν να την αμφισβητούν, έτσι. Οι Ευρωπαίοι πολίτε, α πούμε, που ήταν μέσα στην ησυχία του. Με τι κυβερνήσει που, που κατά πλειοψηφία κλέγανε ε, και την ευημερία του, βλέπουν ότι αυτά δεν είναι τόσο στάνταρτ όπω το νιώσανε και οι Αμερικάνοι. Ας πούμε, το λέω έτσι γενικά, ω έθνο. Έτσι στι 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, ε, όταν ε, ένα κράτο έχει έναν πόλεμο ας πούμε, και βομβαρδίζει, τότε πρέπει να, να αναμένει και τα αντίπεινα. Και καλό κακό, α πούμε, σε τέτοιους πολέμου. Οι ε, άμαχοι την πληρώνει. Δηλαδή, προφανώ εμεί δεν είμαστε κομμάτι αυτού, αυτού του πράγματο, αλλά η ανάλυση μα ε, πρέπει, πρέπει να το βλέπει αυτό. Δηλαδή, και το γεγονό ότι μιλάμε τώρα πούμε, πιθανόν για μια επέμβαση στη Συρία, ενώ πιο πριν δεν μιλάγαμε τόσο, και έπρεπε να προηγηθεί ας πούμε, ένα μακελιό στο Παρίσι, και αυτό είναι ένα προβληματικό κομμάτι, α πούμε. Για εμά του ίδιου. Εντάξει, επέμβαση στην Συρία υπήρχε. Απλά αυτή τη στιγμή, α πούμε, κάπω υπάρχει και μια κοινωνική. Ότι τώρα θα το κάνουμε, α πούμε, και θα. Είναι και το σωστό, κάπω. Ενώ πιο πριν, ίσω υπήρχε κάποιο κόσμο ο οποίο έλεγε ότι δεν έπρεπε να γίνει. Εγώ νομίζω ότι η νομιμοποίηση υπήρχε και πριν. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα, α πούμε, όσον αφορά την πλειοψηφία πιθανών α πούμε των Γάλλων και Ευρωπαίων πολιτών, είναι να δεχτούν νεκρού πλέον στρατιώτε. Δηλαδή να έχουν χερσαίε επιβάσει. Μόνο αυτή βλέπω στη διαφορά. Στην πραγματικότητα, κανένα δεν μίλαγε για τον πόλεμο στη Συρία, ας πούμε ω ε, τα κινήματα ας πούμε, στην Ευρώπη είναι νεκρά, α πούμε. Κανένα δεν μιλάει, επομένως, ας πούμε δεν υπήρχε σοβαρή εσωτερική αντίδραση. Οπότε θεωρώ ότι νομοποίηση είχαν ας κυβερνήσει από του λαού του. Έχουν νομοποίηση, έτσι όπω τα παιδιά, προφανώ και είχαν από του λαού του, την έννοια δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Αλλά <Glen> το θέμα που δημιουργείται τώρα είναι το ότι ξαφνικά αποκτούν και μια ηθική νομοποίηση στο να κάνουν το οτιδήποτε. Δηλαδή από την επόμενη μέρα κιόλα, μιλάμε για 130 νεκρούς στο Παρίσι και 20 μπόμπε στο. Στην Συρία την επόμενη κιόλας μέρα ε, από γαλλικά αεροσκάφη Δηλαδή, πλέον υπάρχει ητική νομοποίηση όπως λέει και Αντώνης και έχει επέμβαση στη Συρία, αλλά και για μια ε, πιο απρόκλητη επίθεση ακόμα και στη διαιώνηση τις κατάστασης εκεί πέρα ίσως ακόμα και ε, αυτούμε, εσύ, βράζοντας ένα δικό του εκλεγμένο ε, στη Συρία, θα πούμε πρόεδρο. Το οποίο κάπως είχε αρχίσει να γίνεται ήδη από όταν είχε ξεκινήσει όλη η εξέγερση και με του αντάρτες στη Συρία, οι οποίοι, να μην ξεχνάμε όλοι, ήταν η Ισλαμικής φύσης όλο το κίνητο που είχε ξεκινήσει σε κάποια φάση στη Συρία και γενικότερα ότι αυτό υπήρχε προστηρίξη και από την Ευρώπη και από τη ΣΥΠΑ. Κάτι το οποίο το έχουν παραλείψει όλοι στη δωτορία τους, λέγοντα αναφερόμενοι στο σκηνικό στο ε, μέρες, ας πούμε. Και το μεγαλύτερο κομμάτι τη... του FSA, ας πούμε, πως αντίστηκε στον Ίσης, είναι γεγονό. Με όπλα τα οποία είχαν φύγει από την Ευρώπη και από την Αμερική, Ευρω... από την, Αμερικα... την ΣΥΠΑ, είναι... Αυτό είναι που λέγαμε και πριν, όμω ότι αυτά τα πράγματα είναι... Θα πρέπει να διεμβολίσουμε με κυρίαρχο λόγο, με. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα μέσα που έχουμε για να το κάνουμε αυτό είναι ελάχιστα, σε σχέση με το... συγκριτικά με το τι έχουνε ε... η τέχη εξουσία, αλλά... Δεν κάνουν ούτε τα ελάχιστα κατά την άποψή μου Δηλαδή τώρα αρχίστηκε και κοινωνποιείται μια τέτοια ε, κατάσταση μετά από όλα αυτά που συνέβησαν Ε, ωραία. ε... Πάντως, ε πάντως στη Συρία αντάξει, δεν ήταν μόνο μουσουλμανικής φύσεως ας πούμε οι, οι ξεγερθέντες Ήπηθανε και κοσμικοί ας πούμε αρκετοί και προοδευτικοί άνθρωποι οι οποίοι βέβαια. Με τον καιρό ας πούμε, νομίζω στον πρώτο δεύτερο χρόνο άρχισαν να να έχουν σοβαράσει αντιπαραθέσεις με άλλες ανταρκτικές ομάδες στη Συρία που υπέρήθησαν ας πούμε οι ποταμεταλλιστές. Αυτό είναι η υγιήνη. μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια ολόκληρη περιοχή στο Κουρδιστάν, στη Ροζάγο που εκεί πέρα οι Κούρδοι έχουν απελευθερώσει τα δικά του εδάφη και τα σαν... Ναι, αυτό είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, αλλά είναι... Α, είναι ναι. Είναι μικρό είναι σε σχέση συγκριτικά με το τι συμβαίνει στην περιοχή είναι το ελάχιστο. το ελάχιστο, είναι πολύ δυνατό από μόνο ούτο ή άλλω, αλλά το θέμα είναι και εκεί πέρα α πούμε, μπαίνουν πάλι τα ζητήματα, το πώ θα το χειριστή π.χ. πώ θα το χειριστούμε ιδραιρετικέ δυνάμει στο μέλλον, αν θα το αφήσουν να εξελιχθεί μπορούν να το αφήσουν, κατά τη δικιά μου άποψη. και πώ θα το περιορίσουν, με πιο τρόπο, δηλαδή. Γιατί και αυτέ τι περιοχέ έχουν ε, λάβει οπλισμό πούμε από την Αμερική με στόχο να χτυπήσουν τον εσύ. Το οποίο αυτομάτω δίνει στην Αμερική ένα πάτημα για να μπορέσει μετέπειτα να κοντρολάρει την κατάσταση εκεί πέρα για να μην αφήσει να εξελιχθεί μια ε, συνολικότερη επανάθεση στη γύρω περιοχή. Αλλά ήδη έτσι όπω είναι διαμορφωμένη η κατάσταση εκεί, προφανώ αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα. Πάνω τη γενικότερα, ήδη υπάρχουν αντιδράσει από το τουρκικό κράτο το οποίο του καίει πιο πολύ από όλου, γενικότερα για το Κουρδιστάν, το οποίο είναι ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια. Που έχουμε δει ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλέ επιθέσει. Τόσο Με την πρόφαση των, των επιθέσεων σε τσιχαντιστέ, έχουν υπάρξει τόσε επιθέσει και σε κοινότητε των, των Κούρδων, τέλο πάντων της, στη Ροζάβα. Το οποίο ε, εξυπηρετεί και του δύο σκοπούς, α πούμε. Και το είναι... Δεν είναι μόνο στη Ροζάβα, εδώ μιλάμε για πολιορκίε πόλεων, κανονικά της στην mm. τουρκική επικράτεια. Δηλαδή δεν είναι μετά την επανεκλογή του Νταβούτογλου mm. και του Erdogan κατά τα πέκτα, η ε, ξεκίνησε να πολιορκούν πόλεις ολόκληρες, οι οποίες είχαν ε, μεγάλο πληθυσμό του Κούρδων, ούτε κάνει κακά ας πούμε και το, αυτό συνεχίζει μέχρι και σήμερα με καθημερινούς νεκρούς δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι χτυπάνε τη ροτζάβα, χτυπάνε την ίδια στην επικράτεια Στρέφονται δηλαδή στον εσωτερικό εχθρό με έναν τρόπο πολιορκώντας ακόμα και πόλεις δικέ τους Ωραία. Ε, κάτι άλλο το οποίο θα θέλαμε ε, να, να σα ρωτήσουμε είναι το πώ αντιλαμβάνεστε. πούμε, πρόσφατα ε, πιάσανε πέντε, ε, συλλάβανε πέντε ο οποίους αργότερα του αφήσανε βέβαια ελεύθερου. Ε, για, για μια διαδήλωση στην στη, εργατική πρωτομαγιά στο Μιλάνο, όπου αυτή τη στιγμή πούμε, έχει, ε, υπάρχει ένταλμα. Ε, είναι, υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη από τι Ιταλικέ Αρχέ με σκοπό να εκδοθούν. Εμείς θέλουμε για αυτό το πράγμα ότι ε, έχουν συλληφθεί οι σύντροφοι για τη για την, ε, συμμετοχή του στους σε απεργιακή κοινωνικοποίηση στην Ιταλία ένα χρόνο πριν, βέβαια μισό χρόνο πριν, και τώρα οι Ιταλικές Αρχές διζητούν το, το, την έκδοσή τους με σκούπο να δικαστούν στην ε, Ιταλία, κάτι το οποίο είναι κάπως πρωτοφανές και τα τελευταία χρόνια να ζητείται έκδοση συντρόφων σε ξένη χώρα. Ναι, είναι πράγματι πρωτοφανέ. Αν και για του λόγου του αληθέ, αυτό το πράγμα έχει ξαναγίνει με, με του κατηγορούμενες για τη συνομοσία <Κι> ε, με τα τρομοδέματα. <Κι> ε, βέβαια δεν πήρε τότε εκείνη την έκθεση που έχει πάρει τώρα, η όλη κατάσταση. Αλλά ναι, είναι κάτι το οποίο αναδιαστήματα επιχειρείται προφανώ από, ναι, από την εκάθροντι κυβέρνηση. Ακριβώ τα πλαίσια που λέγαμε και προηγουμένω σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν υπάρχει... Στα πλαίσια τη καταστολή δεν υπάρχουν σύνορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώ ο εκφοβισμό και η τρομοκράτηση τη κοινωνία πρέπει να απευθύνεται να... στου πάντε. Δηλαδή, ακόμα και έτσι, ακόμα και με μετά από μια σύλληψη στην Ιταλία, του αφήσαμε εκεί πέρα, ήρθαν εδώ πέρα ένα χρόνο μετά, του ξανακαλούν για να δικαστούν εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα είναι καθαρά τρομοκράτηση του κινήματος, κινήματο συνολικότερα. Δηλαδή, βάζει κάποιου όρου όπου πλέον ας πούμε, δεν μιλάμε για ε, πρόβλημα, απαραίτητα να έχουν γίνει έκνομε ενέργειε το κράτο το οποίο τελικώ θα συζητήσει. Όπω έγινε και με του ε, ε, αγωνιστές από την Τουρκία. Α πούμε, όπω ο Ερντογάν πρόσφατα που έφυγε τη Γαλλία με, για το τίποτα. Για προπαγάνδε επί τη ε, και στήριξη του DHS. Και πάλι ένα ζήτημα το οποίο δεν φάνηκε πουθενά γιατί δεν ήταν Έλληνα. Αλλά και πάλι ο άνθρωπο είχε ζητήσει άσυλο εδώ πέρα στην Ελλάδα, ήτανε... είναι αγωνιστής τόσα το... Το χρόνια, μάχεται, πάτεψε και το πλευρό μα την απεργία πείνα. Και παρόλα αυτά, ας πούμε, το ελληνικό κράτο ανεξέτασε στη Γαλλία με κίνδυνο. Και όλα στη Γαλλία με εκδώσει μετά στην Τουρκία. Οπότε αυτό θα σημαίνει και την εξέτασή του. Φυσική εξέτασή του. Είναι αυτό που λέει ο Ζήτροφο είναι αρκετά σημαντικό γιατί δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει και Πολλέ φορές βλέπουμε δυο μέτρα και δύο σταθμά ας πούμε, ανάλογα με τις περιπτώσεις. Ενώ θα πρέπει η αλληλεγγύη να είναι ίδια για όλους ας πούμε. Γιατί δεν μετράει λιγότερο ο σύντροφος ο Εντογάν, ας πούμε, από τους τέσσερις τρόπου που συνελήφθησαν τώρα ας πούμε, που τελευταία παραπέμφθηκαν τώρα. Ε, αυτό εγώ έχω να σημειώσω ας πούμε. Ε, ωραία. Ε, θέλω να κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο. Okay. Ναι ναι, ναι ναι. Okay, okay. Απλώς είναι ότι κλείνει φυλακή σε λίγο και θα πρέπει να κλείσουμε. Ε, ωραία, θε, σε 5 λεπτά okay. να ξαναμιλήσουμε λίγο για να... Ετσι ώστε να κλείσουμε κιόλας. Ε. Ναι για να κλείσουμε, οκ, ναι. Πείτε, όπως θα πρέπει να πείτε και έχεις κάτι που θέλει να δηλώσετε γενικά στον κόσμο που ακούει και γενικότερα να κλείσουμε κάπου στην εκπομπή. Ναι εντάξει, εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι όσον αφορά την επικοινωνία να, να είμαστε έτοιμοι γενικά να αντιμετωπίσουμε ένα κράτος εκτέρτης ανάγκης ας πούμε, όσον αφορά τα πρόσφατα, πρόσφατα γεγονότα και την επικείμενη Δημοκρατική ιστερία πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πιστεύω θα μας πιάσει και εδώ πέρα ας πούμε όσο και αν η κυβέρνηση θέλει να το παίξει ότι, ε, ναι, να το παίξει ότι δεν θα είναι ας πούμε, προς αφελός των, των λαών η η σειρογραφία και τα λοιπά, Αυτά είναι μπουρδες. Θεωρώ ότι θα συμβεί. Οπότε να είμαστε σε μια ερήρωση αφενός ως προς αυτό και αφεντέρου ω προ έναν γενικευμένο πόλεμο ας πούμε λεβάζ ΝΑΤΟ, ας πούμε, προς τα... προς, ε, Συρία ας Μέση Ανατολή όπου και εμεί θα πρέπει να προσουμε τον α, αντιπολεμικό μα ας πούμε ρόλο. Ε, Όσο πιο παραμπορούμε αυτό έχω να σημειώσω. Να συγκαιρώσω κάτι σχέση με τον Αντώνη. Να είναι λίγο. Είναι μια ερμηνεία μου ε, Αλλά θεωρώ ότι σε αυτά τα πλαίσια Έχει και μια σημασία η ξεσινή δηλώση Του Τσίπρα στη Βουλή Σε σχέση με τους αναρχικούς Κλείνοντας το μάτι κάπως ε, Στο ότι ξεκινάει έτσι να Αν ένα μέτωπο Εν πάση εναντίον των αναρχικών Και ενδεχομένως αυτό να είναι στα πλαίσια ακριβώ ότι θα ξεκινήσει μια τρομοκρατική καμπάνια καινούρια και δεσμεύεται προφανώς πούμε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μην εναντιωθεί στους πρόσφυγε γιατί έχει επενδύσει μεγάλο κομμάτι πούμε, του προφίλ της επομένως μάλλον θα την πληρώσουμε χώρη προς τη δική μα κατεύθυνση την πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά και να το έχουμε κάπως υπόψη, ε, υπόψη μα ελπίζω να είναι παρακοινωνευμένη η σκέψη μου αλλά ότι μπορεί και όχι Μάλλον όχι, καθότι επανέφερε και ο ίδιο τη θεωρία των δύο άκρων που μέχρι τώρα σκίθανε τα ρούχα του για το πόσο δεν ισχύει, αλλά ξαφνικά μα έβαλε τον αντίπορο από τη Χρυσή Αυγή. Και προφανώ εκεί πέρα πρέπει να έχουμε όντω πολύ ε, οξυμένα τα ανακλαστικά μα για το τι μπορεί να συμβεί. Και να, ένα τελευταίο για κλίσμα, ας πούμε, να μην, έχουμε, να μην επαναπαυτούμε στο κομμάτι, γιατί όντω ισχύει το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επερνεί στο ζήτημα του προσφύγων ας πούμε. Στην ιστορική του και ίσω να είναι δύσκολο να γίνει, κάτι, να γίνει μια άμεση στοχοποίηση από την πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυτούμε και να αφήσουμε το ζήτημα αυτό να εξελίσσεται χωρί να έχουμε παρέμβαση. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό οι καταστάσει που βιώνουμε σήμερα είναι πρωτόγνωρε και θα πρέπει να έχουμε θέση και ρόλο μέσα σε αυτέ και να μην αφήνουμε τι εξελίξει να ορίζονται από το κυρίαρχο στρατόπεδο. Αγαπητοί μου, ένα σχόλιο βασικά σε αυτό που είπατε για το. Ε, το ότι στο στόχο του μάλλον, θα μπορούν να είναι πιο πολύ αναρχική στην Ελλάδα. Αυτό το είδαμε γενικότερα από την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι γενικότερα έχει δώσει πάρα πολύ βάση στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία γενικότερα, το οποίο είδαμε ότι μάλλον το επέφερε και καρπούς ε, μέσα στον χρόνο από την εκλογή την πρώτη γενικότερα σε αυτόν. Οπότε γενικότερα μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει όλο αυτό πράγμα και τι συνέχεια έπεται από εδώ και πέρα. Ναι. Ωραία. Να πω και εγώ ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως και συμφώνα με αυτά που λέτε ε, και ότι κάπως πιστεύω ότι εφόσον ε, τα κράτη που πούμε ενώνονται κάπως και εμεί οι ίδιοι θα πρέπει ε, να, ε, να μην μείνουμε εντό μόνο του ελληνικού χώρου αλλά να συνδεθούμε και με, άλλα αγωνιστικά, κομμάτια, με αγωνιστικά κομμάτια από άλλε ε, χώρες έτσι ώστε να μπορέσουμε... Εφόσον κάπως ε, οι νόνοι, ας πούμε, την τρομοκρατική ε, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για, για πολλές χώρες. Καπως θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι, πούμε, ε, να ανοίξουμε το πεδίο και να συνδεθούμε και με άλλες ε, με άλλα κομμάτια σε άλλες χώρες. Αυτό. Να ναι. ναι, ισχύει αυτό. Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι το mm. ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και θα ήθελα να σημειώσω να μην κοιτάμε μόνο προ τα... τη Δύση, γενικά. Γιατί συνηθίζεται να έχουμε το βλέμμα μα προ τα εκεί, στραβέ. Στου ευρωπαϊκού λαού, υπάρχουν και άλλοι λαοί ας πούμε, οι οποίοι είναι... έχουν πολύ μεγάλη αγωνιστική παράδοση ας πούμε, και έχουν να κάνουν πολλά πράγματα και προ την Ανατολή. Ναι, γι' αυτό το λόγο συγχαίρει πάρα ναι. πολύ, κ. Σε σχέση με αυτό που είπε ο σύντροφο Δεοφίλου, ότι προφανώ ε, θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι γιατί προφανώς κάθε κράτος προσπαθεί, κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να τρομάξει τα αγωνιζόμενα κομμάτια προς αυτό θα επιτεθεί, οπότε και εμείς θα πρέπει να είμαστε συνεχώς έτοιμοι έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε έρχεται. Ωραία, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι... Όχι, νομίζω ότι τα πάμε όλα. Ε... Ωραία οπότε αυτό κάπως να κλείσουμε Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσατε, παιδιά ε, Γενικότερα Καλή συνέχεια στον αγώνα Ναι μας. καλή δύναμη Καλή δύναμη και σε εσάς Και θα είναι στη συμπικοινωνία γενικότερα Ναι νοήτε ναι, ναι. Γεια σας, Γεια σας. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια Καλή συνέχεια σας παιδιά I Baby, don't want you never for your ride The of today's news, read by the moon in Mexico. I'm pounding my cheek in the bowl More to the more the Του συντρόφου που όταν ο Αντώνη Ταμπούλο, ο Δημήτρη Μπουζούκο και με παρέμβαση του Τάσου Θεοφίλου. Εμεί εδώ πέρα θα σα καρδιναχτίσουμε. Γενικότερα η χομπή θα υπάρχει στο αρχείο του σταθμού. Όποιο θέλει να την ξανακούσει, θα μα την αστείλει να επικοινωνήσει. Επόμενη καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλου. Καλή συνέχεια και από μένα. Καλό βράδυ.